Οι εξεγέρσεις για το ψωμί που σημάδεψαν συχνά την πορεία της αγγλικής ιστορίας του 18ου αιώνα δεν ήσαν ούτε τυχαίες ούτε χαοτικές και συγκεκριμένες, ανταποκρίνονταν αντιθέτως σε μια συγκεκριμένη αντίληψη οικονομικής ηθικότητας. Οι προκαπιταλιστικές σχέσεις ανάμεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές στις τοπικές αγορές καθορίζονταν από εθιμικούς νόμους και κανόνες που υπερασπίζονταν τα απτά δικαιώματα του λαού και των φτωχών. Παραδείγματος χάρη, δεν επιτρεπόταν να πουληθεί το στάρι του χωραφιού σε ένα μεγάλο αγοραστή και θεωρεί το ατιμία να καθυστερήσει στην πώληση, ελπίζοντας να αυξηθεί η τιμή. Το στάρι έπρεπε να μεταφερθεί στην τοπική αγορά και οι μεγάλοι αγοραστές έπρεπε να περιμένουν να αγοράσει πρώτα ο λαός τι μικροποσότητες που προορίζονταν για την καθημερινή του χρήση. Το χτύπημα μιας καμπάνας σημάδευε τις περίοδους πείνα. οπότε οι φτωχοί είχαν δικαίωμα να αγοράσουν πρώτοι και επίσης τα διάφορα βάρη και σταθμά ελέγχονταν. Η πλειονότητα των νόμων της αγοράς στηριζόταν τότε στο έθιμο ή στον άγραφο νόμο, αλλά μερικές φορές είχε και την επίσημη έγκριση. Φυσικά, οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις ήσαν καθημερινό φαινόμενο είναι φυσικό υποτίθεται δικαίωμα των κυρίαρχων τάξεων να παραβαίνουν τους δικούς τους κανόνες, χωρίς η παραβίαση αυτή να θεωρείται έγκλημα και να τιμωρείται αυστήρα. Για να είμαστε ακριβεί όμως, θα πρέπει να πούμε πως στην περίπτωσή μας δεν ήταν ακριβώς δικοί τους κανόνες, αλλά κανόνες μιας προκαπιταλιστικής κοινωνίας που είχε πια ξεπεραστεί και βρισκόταν στον δρόμο της εξαφανίσης και που οι νέοι πλούσιοι θαμπομένοι από τι προοπτικέ και τα πλούτη που του υποσχόταν το καπιταλιστικό σύστημα, δεν είχαν κανένα συμφέρον να του υποστηρίξουν. Οι πειρασμοί που του έσπρογναν να παραβιάσουν του κανόνε τη αγορά ήσαν πολλοί, και περισσότερο από κάθε άλλον μετρούσε η όλο και μεγαλύτερη ζήτηση που προερχόταν από τι πόλεις και τα μεγάλα χωριά, και ιδιαίτερα από το ακόραστο Λονδίνο. Να πουλά χονδρικό σε έναν μόνο αγοραστή, να πουλά τη συγκομιδή στο χωράφι ή να την κρύβεις με την ελπίδα να πετύχεις καλύτερες τιμές, αυτά θεωρήθηκαν αρχές πιο ορθολογιστικές, αφού επέτρεπαν να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η δυνατότητα άντλησης κέρδους από την εργασία ή τις επενδύσεις των αγροτών. Όμως μια άλλη λογική και φυσική υποτίθεται συνέπεια αυτής της τάσης ήταν να μην συμφωνούν οι και με τους αγρότες και τους μιλονάδε. Σε περίοδους έλλειψης, όταν οι τιμές ανέβαιναν πολύ ή όταν οι πεινασμένοι φτωχοί ήταν αναγκασμένοι να βλέπουν τα φορτία με το στάρι να φεύγουν για μεγάλες και μακρινές πόλεις, οι παλιοί νόμοι αναβίωναν μέσω της εξέγερση. Libera bandiera, splendido sol della Treni, nelle pene, nell'insulto ci stringemmo in mutuo patto. La gran causa del riscatto, un dio potrà tradir. la gran causa del riscatto. Dei suoi μου, διπλή o διπλή μου, labor μου, διπλή borra, o μου, διπλή μου, διπλή μου, διπλή μου, διπλή Οι ανταρσίες αυτές, συχνά, αν και όχι πάντα, χαρακτηρίζονταν από αρκετά πολιτισμένη και επιθαρχημένη συμπεριφορά και ο λαός ζητούσε απλώς να επιβάλλει στους εμπόρους τους παλιούς κανόνες και να αναγκάσει τους αγρότες να πουλήσουν σε δίκαιες τιμές. Ήταν αρκετά λογικό σε τέτοιες περιπτώσεις η μάζα να παίρνει αμέσως την πρωτοβουλία, να παίρνει με το ζόρι το στάρι από τους αγρότες και να το μοιράζεται πληρώνοντας μια λογική τιμή. Στο τέλος, όμως, τα χρήματα και μερικές φορές και οι άδγοι σάκοι στον αγρότη. Σε άλλες περιπτώσεις παρόλα αυτά, οι εξεγέρσεις για το ψωμί έπαιρναν έναν καρναβαλίστικο χαρακτήρα. Κουζε κουζε και πανταρίλα È chiara la faccenda, son quelle come me, e c'è, e c'è, che ci lascio sul telaio le lacrime del guaio di avere amato te. Perché, perché? Che eri il figlio del padrone, facevi tentazione e venni insieme a te, così così, tra un sospiro ed uno sbaglio, è così che aspetto un figlio e a chiedermi perché tu non vivevi senza me. Οι φτωχοί έκλεβαν του αγρότε και του μιλονάδε υπό του ήχου τη διαβολεμένη μουσική, όπω λεγόταν. Λεϊλατούσαν και έκαιγαν τα μαγαζιά και τι αποθήκε. Ή, όπω τη μεγάλη εξέγερση του τυριού στο πανηγύρι της Χίνας, στο Νότιγχαμ, το 1764, κυλούσαν στους δρόμους τα κεφάλια του τυρί. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της καρναβαλίστικης εκδοχής της εξέγερση είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εξεγέρσεις για το ψωμί στον 18ο αιώνα χρησιμοποίησαν για πολιτικούς σκοπούς τα βέβηλα και υβριστικά έθιμα που αποτελούσαν μέρος της λαϊκής παράδοσης και ιδιαίτερα την ανυπακοή και την αταξία, με τις οποίες οι μαθητές και οι σπουδαστές κορόιδευαν τους μεγαλύτερους στη διάρκεια των γιορτών. Και τη διαβολεμένη μουσική, που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά για να εκφραστεί η δημόσια αποδοκιμασία για τις ακόλαστες πράξεις και για την κατακριτέα σεξουαλική συμπεριφορά. Τα έθιμα αποδοκιμασίας προβλέπανε, κυρίως από τη μεριά των νέων, μια μεγάλη ποικιλία από χειρονομίες χλεβασμού εναντίον παραδοσιακών στόχων, όπως ο ηλικιωμένο χείρος που ξαναπαντρευόταν παίρνοντα μια νεαρή, οι κοπέλες που θεωρούνταν ηθικά ύποπτες, οι γρινιάρες γυναίκες, οι σύζυγοι που ήσαν πολύ υποτακτικοί ή πολύ βίαιοι απέναντι στις γυναίκες τους. Σε αυτές τι περιπτώσεις ξετυλίγονταν στους δρόμους τρομακτικές και σκηνές, όπου το σκηνές, αντιπροσωπευόταν από ένα ομοίωμα καβάλα σε ένα γάιδαρο. Γίνονταν παντομίμες, μασκαρεβόντουσαν μουτζωρώνοντας το πρόσωπό τους όλοι, φορούσαν κομικές φορεσιές, πέταγαν βρωμιές και έπαιζαν τρελά παιχνίδια και όλα αυτά συνοδεύονταν οπωσδήποτε από τη διαβολεμένη μουσική, που προερχόταν από τηγάνια και κατσαρόλες, ταμπούρλα, κουδούνες, σφυρίχτρες και κόρνα, ροκάνες και οδοντόφωνα. Ο Τόμας Χάρντι περιέγραψε συνοπτικά σε ένα μυθιστόριμά του, το Ο Δήμαρχος του Κάστερντ μια από αυτέ τι εριστικέ τηλετουργίε που ονομαζόνταν «Κομική πομπή ή καβάλα στο καλάμι. Η τηλετουργία η τελετουργια εξέφραζε την αποδοκιμασία της κοινότητα για την ανήθικη συμπεριφορά ενός ζευγαριού. Στο Essex, η κομική πομπή έπρεπε να έχει ομοιώματα του ζευγαριού πάνω σε ένα άλογο ή σε ένα μουλάρι, και η μουσική ήταν απαραίτητη. Ένα σαματάς από μαχαίρια, εργαλεία, ταμπούρλα, κουβάδες, αυτοσχέδια έγχορδα, σερπαντίνες, κόρνα και κάθε είδος παραδοσιακής μουσικής, λέει ο Χάρντε. Για να αναφέρουμε ένα τελευταίο παράδειγμα από αυτή τη βέβηλη τελετή, ενώ τα κορίτσια της παντρείας έβρισκαν το σπίτι τους στολισμένο με κλαριά τρικοκιάς, αυτές που θεωρούνταν ηθικά ύποπτε, έβρισκαν τη νύχτα κλαδιά από αγκαθωτά χόρτα, που ονομάζονταν μυρωδάτος θάμνος, πράγμα που φανερώνει τη συμβολική σημασία του αστείου. Αυτές οι παραδόσεις της προβιομηχανικής εποχής, που έδιναν πάντα την ευκαιρία για ελευθεριάζοντα ξεσπάσματα της νεολαία είχαν ένα σαφώς χειδαίο χαρακτήρα και από αυτόν αντλούσαν ένα μέρο από τη βέβηλη δύναμή του. Η μεταμόρφωση που υπέστησαν στη διάρκεια των εξεγέρσεων για το ψωμί, στον 18ο αιώνα, είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Οι ίδιες τελετές επαναλαμβάνονταν σε ένα γενικευμένο περιβάλλον πολιτικού και οικονομικού αγώνα. Μια άλλη απόδειξη της συνέχειας, αν και διαφορετική των παραδόσεων διαμαρτυρίας, μας προσφέρουν οι ανταρσίες τη ρεβέκα στη Δυτική Ουαλία, ανάμεσα στα 1839 και 1844. Στην Ουαλία, η κίνηση για την περίφραξη της γης εμφανίστηκε αργότερα. Και οι λαϊκές διαμαρτυρίες εναντίον των φόρων ή υπέρ του δικαιώματος βοσκής και ξυλίας, η γενικότερη πολιτική κινητοποίηση εναντίον του Πουαρλό και οι διεκδικήσεις του χαρτιστικού κινήματος έφτασαν εδώ σε μια κρίσιμη καμπή κάποτε. Σε αυτή την περίπτωση ξαναεμφανίστηκαν φιγούρε παρόμοιε με τη μητέρα Τρέλα, μια παλιά δημοφιλή, λαϊκή φιγούρα, καρναβαλίστικη. Και οι άντρε, μεταμφιεσμένοι σε γυναίκες και με μουτζωρωμένο πρόσωπο, έχοντας το παρατσούκλι η Ρεβέκα και οι κόρες της, όρμαγαν στα σημεία ίσπραξης των διοδίων, έριγναν τους φράχτες, κατέστρεφαν τα εκτροφία των Σολομών, το εργοστάσιο και άλλα υλικά σύμβολα του νέου κοινωνικού συστήματος. Avanti popolo alla riscossa bandiera rossa bandiera rossa avanti popolo alla riscossa bandiera rossa trionferà bandiera rossa la trionferà bandiera rossa la trionferà bandiera rossa la trionferà Del comunismo della libertà, degli sfruttati l'immensa schiera, la pure inalzi rossa bandiera, o proletari alla riscossa bandiera rossa trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera Βαν Οι εξεγέρσει αυτών των χρόνων που είχαν μεγάλη εξάπλωση ακολούθησαν συχνά τη μορφή τη ουαλέζικη συνήθεια του σεφιλ πρεν, τοπική παραλλαγή τη κομική πουμπή με την απαραίτητη μουσική συνοδεία και με παντομήμε. Ακόμη και όταν το σεφιλ πρεν χρησιμεύευε για πολιτικού σκοπού. Η Ρεβέκα έβρισκε συνήθως τον καιρό να επισκεφθεί τα παλιά της λιμέρια, να αναμειχθεί στους οικογενειακούς καυγάδες, να επιστρέψει τα νόθα παιδιά στους γονείς τους, να τακτοποιήσει τους λογαριασμούς της με τους σκληρούς και καυγατζίδες συζύγους, δείχνοντα έτσι πόσο βαθιά ριζωμένες ήσαν οι παλιές συνήθειες και παραδόσεις και σε ποιο βαθμό οι μορφές εξέγερσης σαν αυτήν ακολουθούσαν τη λειτουργία της έκφρασης αποδοκιμασίας και ελέγχου από τη μεριά της κοινότητας, που πάντοτε ασκούνταν μέσω της μουσικής και της αταξίας. Στον απελπισμένο αγώνα τους για να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές, οι λαϊκές μάζες της Αγγλίας στον 18ο αιώνα μεταμόρφωσαν συγνά τυχηδαία και άγρια μουσική που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά για να εκφράσει ηθική αποδοκιμασία σε όργανο ταξικής πάλης.